Για πρώτη φορά τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ήρθαν αντιμέτωποι με τους κατηγορούμενους για την δολοφονία της ε, κόρης τους. Ε, η κυρία Αρμοτίδου δεν άντεξε, ε, πολλές φορές κινήθηκε εναντίον τους, τους, ε, τους επιτέθηκε ελεκτικά, τους έβρισε. Μάλιστα κάποια στιγμή όταν τελείωνε και την κατάθεσή της, γύρισε από το βήμα του μάρτυρα, είπε θέλω να του δω, θέλω να δω τα πρόσωπά τους, ποια ανθρωπόμορφα τέρατα, ε, μου σκότωσαν το παιδί τους αποκάλεσε καρκινόματα της ελληνικής και της ερωδυτικής κοινωνίας κοπρόσκυλα ανθρωπόμορφα τέρατα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι δικαιολογημένη η οργή και το ξέσπασμα μιας μάνας που έχει χάσει το παιδί της με αυτόν τον φλεκτό τρόπο ε, ναι, και αυτή ε, η γυναίκα ξαναπέθανε χθες, έτσι. ήταν ε, όπως, όπως έλεγα και εγώ χθε, στα ρεπορτάζ που έδινα στην ΕΡΤ ήταν νομίζω η πιο επόδυνη διαδικασία mm -hmm. που περνούσε μετά ε, το άκουσμα της είδησης της δολοφονία της κόρη τη. Αυτή ήταν, νομίζω, η δεύτερη δυσκολότερη μέρα της ζωή τη. Mm -hmm. ε, ζήτησαν και οι δύο, και η κυρία Αρμοτίδου και ο Γιάννης Στοπαλούρης την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων, την ανώτατη ποινή που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα για τέτοια εγκλήματα. Η κυρία Αρμοτίδου χαρακτήρισε ηθικούς αυτούργους του τη του συγγενείς του 23χρονου Ροδίτη Κατηγορούμενου καθώς όπως υποστήριξε στο δικαστήριο θεωρεί ότι ε, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να συγκαλύψει τις πράξεις του ειδικά της πρώτες ώρες ε, μέχρι να συλληφθεί. Ε, θεωρεί υπεύθυνου τόσο ότι η γιαγιά του και τον παππού του που βρίσκονταν ακριβώς από κάτω από το σπίτι που τελέστηκε το έγκλημα στους πεύκους στη Λίνδο mm -hmm. ε, το θεωρεί ε, αδιανόητο να μην άκουσαν κάτι, να μην άκουσαν τις φωνές της Ελένης ε, να καλεί σε βοήθεια, να μην άκουσαν τίποτε παρά μόνο το αυτοκίνητο ε, του εγγονού που έφτασε στο σπίτι ε, πριν τελεστη το έγκλημα